Μου. Εδώ, κάνω το θέμα τη Κάνε πρόβληση για το 17. Τι θα μα ευθεί. Θα δεχτήκαμε από την κρίση ένα αυτό. Θα αλλάξουν οι ανάπτυξη, οι δείκτες, η διεθνή τη ανάπτυξη δίκαια ή θετική. Θα κάνει ο λεβέντη, μια οικονομική κυβέρνηση με τον Αρτέμινο το Σόρα, τη ζωή του Κωνσταντοπούλου, το Βελόπουλο, τον Λιακόπουλο, τον Αδυννη. Ταιριαστή κυβέρνηση, Πολύ μπροστά. Και το ζουράρι, μια οικονομική. Θα φοράνε όλοι άσπρα, θα κοιμούνται σε δωμάτια με μαξιλάρια στουχου. <laughs> Καπιτών γύρω, γύρω ξέρει. Άσπρα και τα δωμάτια. Αυτή είναι μια πρόβλημα του 17 γιατί δεν. Πάει άλλο. Πόσο έξω ε, να μείνουν. Σωστό, σωστό. Ε. Δεν γίνεται. Παραπήγαμε. Μαζεύονται πολύ σιγά. Κα, κυραχή μακρύ, ξέχασα. Ε, και τη ραχήλ και... μακρύ, κολλάση αυτή την κυβέρνηση. Ο Τσίπρα θα παραμένει προθηπο. Ο Κυριάκο θα αλλάξει περνούν τη χρονιά που έρχεται, θα βάλει ένα πιο αραιό, όσο πέρα ένα χρόνο και καλά του μεγαλώνει και αρεώνει και το μαλίτ για να έχει ένα φυσικό εμπορό να αφού είναι ακόμα. Ο στάβο τη θα, θα συνεχίσετε να μην ξέρει να μιλάει ελληνικά. Ε. Και εσεί θα συνεχίσετε να είστε παθητικοί και να δέχεσαι όσα μιμόνια σα φέρουν. Πολλέ αλλαγέ στο 17 δεν θα έχουμε λίγα λόγια. Τη Θεσσαλονίκη, γνώρισες και τη Σιριζέα. Όχι, μωρί, τη Σιριζέα. Την άλλη γνώση, τα σκάλα. Ah, Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, λάθος, λάθος. Η Σιριζέα είναι άλλη. Έτσι θα ήμουν να γνωρίσεις στη Σιριζέα. Τι, θα πετούσες. Όχι, θα ήμουν να όλο το σώμα. Βγάζω φλίκτενες με αυτούς. Δεν σ' ο Σαμπαλούρδε να κατηγορεί ή να πει μια καλή κουβέντα για αυτού που ρίξανε κάτι πιστολιέ το πρωί. Εντερεχολογημένη η γιορτή του 2017 κάναμε. Το τι δεν άκουσε εσύ τι πάει να πει ότι δεν είπα. Όχι δεν άκουσε εσύ, τελεία. Δηλαδή παρακολουθείς οτιδήποτε και δεν άκουσε. Πρώτον ε. και δεύτερον, I see if they're από εδώ, ε. χάμα τι θέλουμε να κάνουμε. Ράι see if they're από εδώ που ε. θα κάσουμε να σα ακούσω κιόλα. Γιατί δεν θέλει, πολλά, Ισούζη. Όχι, ξερνάω που ακούω, ιδιάζω. Δεν μπορώ του φασίστε, τι να κάνω τώρα, παιδί μου βγάζω φλίκτενε, δεν μπορώ να <ΣΔΟ> δεν μπορώ να τους φασίστες. <ΣΟ> Πώς να το πω πιο καθαρά. Τι δεν καταλαβαίνεις. <ΣΤΟ> δεν σε μπορώ. <ΣΤΟ> Τελεία.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 τα κανάλια ποτέ ο, στην Ελλάδα Πέστα! τα Στην Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην οποία ο άλλος είναι ελεύθερος να σου σκάβει το λάκο και αν πέσεις μέσα αυτές εσύ. Πέστα! τα, τα Τα λέω, τα λέω, τα λέω Τα τα λες, αλλά ποιος ακούει Ποιος ακούει δεν ξέρω ρε φίλε A. Μαζί τα φάγαμε ή μαζί τον φάγαμε Δεν μπορώ να καταλάβω. Εξαρτάται πώ το διαλέγει κανείς, το β.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 Γιατί βάζετε συνέχεια τον Κυρίτσο και τον Μουζάλα, και να με συγχύσετε. Τι θε να βάλω να με συγχύζει, Μήπω είσαι και εσύ ευσύγχιστη. Ασύγχιστη, λε να είμαι αυτοίχητη. Ευσύγχητη. Ευσύγχητη είμαι. Ναι. Εγώ ντρέπομαι σαν άνθρωπο και έχω τύψει που έχω ζέσει και φαγητό. Ναι. Και αυτοί τι κατά κάνουν για του ανθρώπου που ζουν μέσα στι σκηνέ. Πού είναι ο ΙΕ, πού είναι η υπατή αναρμοστία, θα την πω εγώ. Δεν είναι υπατή ανα... αναρμοστία, αναρμοστία είναι. Πρέπει της δηλαδή κάποιο να πεθάνει για να δείξουν ευαισθησία. Τι θα δείξει ευαισσία στου Ο ζωνός δεν έχει ανάγκη Έχει την τύχη στα χέρια του, έχει δύναμη, κάνει Έτσι τα καλά καθούμενο μια ευαισθησία Περπατάει ένα στον δρόμο του δείξει ευαισθησία γιατί Τι σημασία, τι, τι, τι, τι ζουν, ζουν παιδί, πας καλά και εσύ πού ζεις, καπιταλισμός, το... χαλό, σε και μετά σε κλαίει Αυτοί βγαίνουν και μιλάνε με τα τη λιγμένοι και μέχρι πάνω και με τα σκουφιά τους και με όλα. Και αυτοί οι άνθρωποι πεθαίνουν μέσα σε, σκ, σε, σε σκηνές και στην παγωνιά. Αν πεθάνει κάποιο άνθρωπος, κάποιο άνθρωπος, εγώ νιώθω τύψεις. Αυτοί τι σκατά κάνουν, τι κατά κάνουν όλη την ώρα. Δεν νιώθουν τύψεις λεχά... αυτό κάνουν. Τι θες τώρα. Είσαι Δεν νιώθουν πιο... τύψ, Τελεία. Το κύριο Παστόλη Εγώ είμαι Ο Κώστας μου στο τηλέφωνο σας Ωραία Για το διαμέρισμα στον νέο κόσμο Ναι, ναι Εσείς στον παλιό στον νέο το, το έχουμε, το έχουμε Ενδιαφέρεστε να τον νικιάσετε Ενδιαφέρομαι να τον νικιάσω Πόσο είναι ε, 45 τετραγωνικά. 45 ε, Έχει αέριο Όχι Τι Κανονικά όλα είναι. Τι κανονικά όλα. Θα κα... σα πω, εμένα μου είπε ο Κώστα ότι το θέλετε και να το κάνετε μπαρ που έτσι θα λειτουργεί μέχρι τι δύο και μετά τι δύο θα γίνονται άλλα μέσα. Ναι, καλά σα είπε ο Κώστα. Κάτι τέτοιο μου είπε ο τώρα δεν ξέρω. Μ' αρέσει Είτε. που με εισάγετε στο ζουμί τη Φάρσα από την αρχή. Πολύ ενδιαφέρον έχει. Ωραία, τι, πότε θα με παίξετε. Ε, στην πρώτη ευκαιρία, μάλλον ήταν τόσο πετυχημένη, δηλαδή το παίξατε τόσο καλά. Εγώ σχεδόν δεν κατάλαβα πώ μου τη φέρατε. Έγινε, έγινε. Άντε. Ε, γεια χαρά! Βλάδιμir Κορέα, λέγομαι! Μαγειά σα! Είμαι αυτό που ήρθα με το καλάζικο το πρωί στο του Πασόκ. Πήγα ένα κανένα καλάκι εδώ. την αστυνομία του λέω: Είμαι στα McDonalds στο σύνταγμα με και δεν Πείτε. Ε, πάνε μόνο γι' αυτό! Τις εδώ πέρα μαζί μου. Πού είναι η να με τώρα, έρχομαι από εκεί. Για, Γιορτάζουμε σήμερα ένα χρόνο από την εκλογή του Κούλι στην Προεδρία τη Νέα Δημοκρατία. Το γιορτάζουμε. Πώ το θα ξεχάσει, ευτυχώ μα το θυμήσατε. Δεν τα ξεχνάμε εμεί αυτά. Μετράμε τι oh. μέρε. Να, λέμε. Ο πρώτο χρόνο μια μεγάλη θητεία, μια λαμπρή θητεία. Ενό ανθρώπου που θα... έχει ήδη προσφέρει και έχει να προσφέρει. Υπάρχει εταιρεία που αυτό το κόμμα δεν εμπλέκεται με μίζε. Είναι μια εταιρεία που λέει Να, η Νέα Δημοκρατία με αυτή την εταιρεία δεν τα έχει πάρει από αυτήν. Υπάρχει. Ψάχνουμε εταιρεία που δεν τα έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία από αυτήν. Ακριβώ, ακριβώ. Και προσωπικά ο Κούλι. Προσωπικά δεν ξέρω για το κόμμα. Το κόμμα για προηγούμενο, προϊόντουργού, μίναντι προέδρου, προέδρου, δεν ξέρω τι γενικώ σκέφτηση υπουργού, διάφορου. Μήπω θα μπορούσε να μου κάνει spelling τι λέξει δίκητική μεταρύσιμηση. Εγώ, γιατί γιατί ο κουλεύει δεν τα κατάφερε και. Είναι Δεταγό Ι, κάπα ή τα Ιταλία. Ναι, ναι, δύο ωρό, ήψηλο. Κάκει να αρίσει τώρα. Εδώ ρήξι τα μήνυ για το σύμφωνα. Είναι ήδη παιδί μου στο απόφενέ και σε του κουλίου που το έχει γράψει εντελώ ανόρθο 4, αλλάσε δύο λέξει. Καλάι. Έχει πρόοδο, δηλαδή. Έκανε 17. Ποιο πανεπιστήμιο έξω τελείωσε. Αυτό που πλήρωσε ο πατέρα όποιο. Τι σημασία αυτό, έχει. Αυτό. Λες και το είδε ποτέ. Γιατί η κυβέρνηση απαγόρευσε τη λήψη φωτογραφιών από τους ε, καταβλισμούς των προσφύγων στη Λεσβό. Γιατί είναι αμαρτία. Φοβάται. Τι φοβάται. Αφού ο Μουζάλλος ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει κανένας πρόσφυγας έξω στο χιόνι. Σωστό. Είναι κάτω στο χώμα. Πώ τη μιλά, έτσι. Ε, μια με, που μετάξετε στο δρόμο, μου. Σεξιστικό. Όχι, <laughs> δεν πάει να τα σκοτώσει. Γιατί πάει να πει γυναίκα, είναι ξέρει, κάποια μαλκία θα έχει κάνει. Όχι, ρε, με τα φόρια πετά και μόνο από αυτοκίνητα. Άρα σε πηγαίνει να σκοτώσει. Εντάξει. Με. Πάει μια δε φορά. Αλλά δεν ήταν για καμία διάβαση. Επάντω, άμα είναι. δεν είσαι διάβαση, και εγώ είμαι η πέραση πούμε να του πατάμε με τα μάξια. Ε, δεν ήμουν, δεν το, ήθελα, δεν το ήθελα. Δεν θα το ήθελα. Ε, ναι, όχι, ήταν εκτό διάβαση. Σωστό. <laughs> και άμα δεν ήταν και Ελληνίδα, οχώ. Oh. Οχ, oh, σωστά, σωστά. Να πούμε κάτι άλλο. Ο Μητοτάκι πάντω είναι τίμιο. Δηλαδή, αυτό που λέει τώρα ο χθε η είναι σωστά, έτσι. Λέει, ρε παιδί μου, θα σου κόψω τα πόδια, θα σου δολοφονήσω τη σύνταξη. Α, όσον αφορά αυτά που λέει, ναι, σε αυτά είναι τίμιος. Ναι, είναι τίμιος, δεν λέει Δεν ξέρω αν είναι τίμιος σε αυτά που δεν λέει. Άντε, καλό θάνατικό τώρα, εκεί, σκόρψε το θάνατο, το ξέρεις εσύ. Παταγκάζει και ότι γίνει. Κάση τώρα έλα σα ξέρω. Όλοι μικροσούτσο είναι να αποδείξετε στον δρόμο, το αυτοκίνητο δείξω μεγάλο πουλί έχει άντρε. Όχι, όμω το γίνεται μεγαλοπολί. Έτσι πάρα αυτά. Είναι αντιστρόφο ανάλογα. Μικρό πουλί μεγαλό αμάξι ή μικρό πουλί φορηδόδε αμάξι. Μικρό πουλί χαμηλωμένο αμάξι. Μικρό πουλί φόρτα νέων κάτω από τα μαξι. Γενικώ επειδή υπάρχουν πολλά τέτοια μαξιάνση στον δρόμο, πολλά μικρά πουλιά. Μέναν τρόπο το αμάξι συνδέεται άριχτα με το πουλί από το καταλαβαίνει. Τέλο. Πώ γίνεται αυτό. Ένα πηγα. Και η μηχανή αντιθέτω με το μουλί. Τείπω ότι επειδή είναι Παμέλα, Αγάπη, γινότανε να μην σου πω χρόνια πολλά. Γινότανε, δεν γινότανε. ξεκίνησε η χρονιά χωρί, Όχι. Έλα να δει και αυτόν τον χρόνο θα είμαστε μαζί. Θα σε αγαπώ, θα με αγαπά και πού θα πα, θα υποκύψει κάποια στιγμή Αχ. να βρεθούμε από κοντά για να την καταβρούμε οι δυο μα. Ωραία, κυνή. Α, πα πα, πα, πα, σταμάτα, κόλακα. Αφού σε αγαπάω. Μου αγαπά, αλλά μα ανάβει μεσημεριάτικο. Όταν oh. σε καταφέρω να βρεθούμε, πού θα πάει. Ε, δεν θα πάει, θα πάει. Είδαμε επιτέλου μια αστριμέρα στην Ελλάδα. Δεν πιστεύατε σε ο Τζίπρα. Μάτια αστριμέρα. Ποιο την έφερε, ο Σαμαρά, <στά> την έφερε. Όχι βέβαια. Hey. Έρχεται ο Λεβέντη τώρα με οικουμενική, δεν το καταλαβαίνει. Οι πρόσφυγε από τη μία δεν αφήνουν του δημοσιογράφου να μπουν μέσα, να δουν τα χάλια του που είναι μέσα στι σκηνέ και μέσα στο κρύο και από την άλλη τα νησιά που δεν έχουν ούτε ρεύμα ούτε αερό. Κατά τα είμαστε που έλεγε και η φωτίου. Βλέπω όλα καλά. Ρολόι πάει το πράγμα. Δεν ξέρω αν το βλέπει εσύ. Το βλέπουν πάντω <στά gems> όλοι στην Ελλάδα. Ο ρολόι αντι <στά> <Christianity> έτσι, έλα. είστε 17 μυζεριά, μέχρισοθήκα. Έλα, τέλειωνε. Τέσσερα, φίλε, υπάρχει ένα Έλληνα που πιστεύει ότι ο Κυριάκο Μητσοτάκη δεν είναι έτοιμο να κυβερνήσει. Τέσσερα, αν υπάρχει ένα Έλληνα, και βέβαια, αγόρι μου είσαι έτοιμο να κυβερνήσει, κυβερνάει το σόρι σου την Ελλάδα 50 χρόνια και. Και είσαστε και η μοναδική οικογένεια που θα φύγετε κάποια στιγμή από τη μέση με λιγότερη περιουσία. Και βέβαια, είσαι έτοιμο, αγόρι μου, προχώρα! Έλα ρε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά! Τα άμαθανε. Τι κάνετε? Καλά, εδώ να. Και εμεί εδώ, τώρα, αυτή τη στιγμή, βλέπουμε το Γέρο Μητσοτάκη και τον Κανελόπουλο στη Βουλή. Πρωτο... Βάζετε παλιέ βουλέ, βάζετε και βλέπετε. Έχει συγγραφημένε βιντεοκαστέ τη Βουλή και βλέπει? Ναι, ναι. Καλό είναι. Σίγουρα, γιατί μόνο οι ταινίε θα τι βλέπουμε ξανά ξανά. Το παιχματζόκλου έχουν ανοίξει όλο το πρώτο και το τρίτο νευροταφείο, το δεύτερο. Του έχουν εξεδάψει και του έχουν βγάλει στην τηλεόραση. Για να μην ξεχνάμε οι πούσσε τι παιδιά έχουν κάνει σήμερα που μα κυβερνάνε. Κατάλαβε, αυτοί ήταν οι παλιοι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 Κυρία, ακριβώς ήταν. Ποια κυρία? Ε, μια τσαντούλα φαρμακείου και είχα μέσα ταυτότητα, κινητό, τρία εκατοστάρικα από την τράπεζα που πήρα και το βιβλιάριο που πήρα τα λεφτά. Όλα αυτά στην τσάντα φαρμακείου, δηλαδή άμα σκιζόταν η τσάντα φαρμακείου, άδεια τη ζωή σα. Μα αυτή είχα και το πορτοφόλιδη. Μού πέσε χωρί να το πάρω είδηση. Λίγο πιο προσεκτικά. Τέλο πάντων, για πε, περμένε λίγο να σα δώσω την κοπέλα. Δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Επίση, ήθελα να πω ότι σα άκουγα στι διακοπέ που πήγατε στη Θεσσαλονίκη και είχατε φέρει μια κοπέλα στο στούντιο και θέλω να έρθω κι εγώ. Στη Θεσσαλονίκη μόνο δεχόμαστε καλεσμένου. Μα γιατί. Γιατί είναι ερωτική πόλη. Στην Αθήνα τώρα μέσα στο καυσαίρι στην πύχλα να δεχόμαστε και κόσμο. Μα τι θα σα κάνω, θα έρθω εκεί λίγο, θα κάτσω και θα φύγω. Είναι εμεί τι θα σου κάνουμε, όχι εσύ τι μα κάνει. Δεν ελέγχουμε του εαυτού μα στην Αθήνα. Εννοεί εκτό έχουμε μια συστολή, α το πούμε κι έτσι. Ε, είναι επειδή δεν λέω πολιτικά και λέω ιδίε. Όχι. Τι φταίει, να το φτιάξω. Μα γιατί λε αειδίε, είπε κανεί ότι λε αειδίε, σε παρακαλώ. Έλα, μου, με κοροϊδεύει. Yeah. Κοίτα, εγώ μπορώ να έρθω μια Πέμπτη. Να κάτσω εκεί στην εκπομπή, δεν oh. θα ενοχλήσω. Πολύ ευχαριστώ. Πολύ, δηλαδή τι Πέμπτη μα έλειπε κάποιο να κάθεσε μια καρέκλα, άσχετη. Μα γιατί, τι πειράζει να έρθω λίγο, τι θα γίνει, δεν θα γίνει κάτι πλέον. Α, καθώς. δεν γίνεται. Νιώθουμε σαν ψάρια σε ενιδείο και δεν μπορούμε. Είμαστε κατά του τσίρκου. Έχω ετοιμάσει και πολιτικό, αν σε ενδιαφέρει. Άντε, λοιπόν, για τι εκλογέ ήθελα να πω, τι γίνεται, θα γίνουν, να προετοιμαστώ, γιατί. Α, αυτό είναι το πολιτικό πετύμα, μάλιστα, πολύ καλά. Με... Όταν το ετοίμασαι, μωρήτρια, το πολιτικό, ήταν να γίνουν εκλογέ. Τώρα πάει, θα γίνουν εκλογέ, πέρασε. Πόσο καιρό το έχει ετοιμάσει, Πότε πέρασε. Ε, παι, βγήκαμε από την κρίση, τι πότε πέρασε. Θα γίνουν εκλογέ ενώ βγήκαμε με την κρίση, για ποιο λόγο. Πότε έγινε αυτό, πότε βγήκαμε. Α, δεν ενημερώθηκε. Όχι, πότε. Δεν μιλά με <συλίξε>